όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει αδελφοί μου <Το> όταν κάποτε αγαπητοί μου αδελφοί ο Κύριος ευρίσκετο εδώ στην υγεία αυτή συνεχώς όπως το ξέρουμε όλοι Εκινήτω, ειδικά τα τρία χρόνια της επισήμου δραστηριότητός του το ανάμεσα στον κόσμο με τη διδασκαλία του αλλά και με τα θαύματά του και το θαυμαστό είναι ότι Στις κινήσεις του Χριστού δεν ήταν κοντά του μόνον οι μαθητές του. Αλλά όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στις κινήσεις του Κυρίου ακολουθούσαν και πολλοί από τους εχθρούς του. Δηλαδή πολλοί γραμματείς και φαρισαίοι, όχι φυσικά για να διδαχτούν, όχι φυσικά για να ζήσουν τις ένθεες εκείνες στιγμές αλλά για να αρκρεύσουν λόγων όπως λέγει χαρακτηριστικά, για να τους στήσουν παγίδες για να τον παγιδεύσουν εν λόγω. Θυμάστε κάποτε που έστειλαν εν καθέτους, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έστειλαν δηλαδή συγκεκριμένους ανθρώπους για να πάνε να στήσουν στον Χριστό παγίδα, τότε που τον ερώτησαν επιτρέπετε σε μας να πληρώνουμε φόρο στον Κέσαρα» Και τότε του είπε ο Κύριος, δείχτε μου ένα νόμισμα και του είπε, απόδοτε τα κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Επήγαιναν λοιπόν κοντά του και γραμματίσκε φαρισαίοι. Άλλωστε θυμάστε τους το είπε αυτό ο Κύριος και όταν εσύ στο δικαστήριο όταν τον ρώτησε ο Άνας και του λέει τι είπες του λέει τι έκανες γιατί σε σέρνουν αυτοί εδώ εμένα ρωτάς του λέει ο Κύριος ρώτησε αυτούς λέει και τους έδειξε ρώτησε αυτούς που ακούσαν τι έλεγα αυτοί έρχονταν κοντά και φυσικά εκείνη τη στιγμή δεν έδειχνε του μαθητές του γιατί η μαθητές του δεν ήταν κοντά στον Χριστό ήδη τον είχαν εγκαταλείψει Επερώτησαν του λέει τους ακικοότας αυτοί που ακούσανε όλα όσα έχω πει και αυτό σημαίνει ότι όντως συνόδευαν τον Χριστό αλλά για κακό σκοπό Πολλοί εκ των Γραμματέων και των Φαρισαίων και φυσικά είδαν και τα θαυματά Του. Τα μεγαλία εκείνα τα φοβερά, τα ένδοξα θαυμάσια του Κυρίου, είδαν τους νεκρούς να σηκώνονται από του τάφους, είδαν το Λάζαρο να αναστένεται μετά από τέσσερες ημέρες, Είδαν το παράλληλο να σηκώνεται αυτό που εορτάζουμε αύριο μετά από 38 ολόκληρα χρόνια Είδαμε, είδαν αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι πλήθος ασθενών να βρίσκουν την ιατρία τους και τη θεραπεία τους από τον Κύριο Μπά και πίστηκαν και κατάλαβαν βασκε και πίστεψαν όχι μόνον δεν πίστεψαν, όχι μόνον δεν επίστηκαν ότι ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός, αλλά αντιθέτως τι έκαναν, όλα αυτά τους έκαναν να εκμένονται όλο και περισσότερο εναντίον του Κυρίου και να θέλουν οπωσδήποτε να τον εξολοθρεύσουν. ο δε προκλητικό ήταν το εξή, ότι κάθε τόσο έλεγαν στον Κύριο εσύ που μας παριστάνεις του λέγει τον ιό του Θεού και μας λες ότι είσαι ο Θεός άντε λοιπόν για κάνει ένα θαύμα να σε δούμε και ενώ τόσα θαύματα τους έκανε ο Κύριος ακόμα δεν επίστευαν και όλο το ίδιο το επαναλαμβάνα. όσα θαύματα είδαν θα σας θυμίσω εκείνο που λέγει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά από την Ανάσταση του Λαζάρου ότι όταν την επομένη επήγε ο Κύριος λέγει στο σπίτι του Λαζάρου μετά που τον ανέστησε πολλοί λέει επήγαν στο σπίτι ούδια τον Ιησούν μόνον όχι να είδουν μόνο τον Ιησού αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν όν ήγηρεν εκ νεκρών επήγαν λέει να δώνε και τον Λάζαρο τον οποίο τον είχε αναστήσει ο Κύριος από τους νεκρούς Και τι εσκέπτοντο, δεν διαβάζει την Αγιαγραφή, έτσι, ο καημός μου, ο μεγάλος, ο μεγάλος μου καρκίνος, δεν τη διαβάζει την Αγιαγραφή. Και τι εσκέπτοντο λέει, όχι μόνο τον Χριστό να σκοτώσουν, αλλά και τον Λάζαρο να αποκτήσουν διότι λέει πολλοί από, τον, από τους Ιουδαίους επίστευαν στο Χριστό. Επομένως θαύματα είχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι εβραίοι αλλά δεν είχαν διάθεση να πιστέψουν. Και θα σας θυμίσω τέλος και εκεί στη Σταύρωση του Κυρίου μας όταν ο Κύριος ήταν επί του Σταυρού που αυτοί εκάθονταν κάτω από το Σταυρό και εχλέβαζαν τον Κύριο και τι του έλεγαν «Η «Υι Υιός ή του Θεού κατάβηθη από το σταυρό και πιστέψομεν αυτό εάν είναι Υιός του Θεού» λέει «Ας κάνει το θαύμα». Τόσα θαύματα είχαν δει τόσες αναστάσεις νεκρών τόσες θεραπείες παραλίτων θεραπείες τυφλών θεραπείες χολών θεραπείες δαιμονιζομένων και όμως αυτοί πάντα ζητούσαν ένα θαύμα γιατί οι οφθαλμοί του ήταν πεπορωμένοι γιατί τα λέγω αυτά αγαπητοί μου αδελφοί τα λέγω διότι μέσα στην εποχή που ζούμε ο Κύριος μας έχει αξιώσει και εμάς να βλέπουμε πολλά θαύματα. Μας έχει αξιώσει ο Κύριος, έχει αξιώσει τα άθλια, τα μάτια μας, τα οποία αρέσκονται μόνο σε βρομερές εικόνες. Τα αξίωσε ο Θεός τα μάτια μας να βλέπουν και θαύματα. Και βλέπετε ότι όσο αυξάνεται το κακό και η πολεμική κατά του Κυρίου μας, τόσο ο Κύριος μας δίνει θαύματα, θαύματα, τεράστια θαύματα που ανατρέπουν τους νόμους της φύσεως, προκειμένου να μας πείθει περί της παρουσίας του, αλλά και να μας παρηγορεί για τη θλίψη την οποία υφιστάμεθα σαν χριστιανοί. Διότι δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιοι από εμά εδώ τουλάχιστον χαίρονται όταν ακούνε αυτές τις αμφισβητήσεις και αυτές τις βλασφημίες οι οποίες ακούγονται από την τηλεόραση, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Με αυτά που ακούστηκαν για το Πανάγιο Φως, με αυτά τα οποία ακούστηκαν για τον Τάφο του Χριστού, για το Ευαγγέλιο του Ιούδα, για τον τα βίντεο και όλα αυτά τα εσχρά και βέβιλα και βρομερά και βλάστημα τα οποία κάθε τόσο οι άθλοι, άθεοι και άπιστοι ξεφουρνίζουν προκειμένου να σπηλώσουν το όνομα του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας και στις συνειδήσεις μας. Σας είχα πει κάτι όταν η καρδιά μα ήταν συντετριμμένη, τότε που άρχισε η πολεμική κατά του Αγίου Φωτό μέσα στην Αγία Τεσαρακοστή, σα είχα πει ότι ο κύριο θα μα δώσει την παρηγορία. Σα είπα, θυμηθείτε, ο κύριο και πάλι θα μα επισκεφθεί. Όπως επέρυσι στην πολεμική κατά της Εκκλησίας μας και του Κυρίου μας με το Ευαγγέλιο του Ιούδα και με τον κόδι καταβίντσι μας έστειλε ο Κύριος πρώτον μεν την εκλαφή του Ιερούς Κοινώματος του Αγίου Βυσαρίωνος αλλά και την Πανάγια Φλόγα του Αγίου Φωτός έτσι και φέτος είχαμε και πάλι το Πανάγιο Φως αλλά είχαμε κι άλλο ένα θαύμα άλλο ένα θαύμα το οποίο έχουμε ιδιαίτερους λόγους να χαιρόμαστε εμείς εδώ η πατρινοί διότι το θαύμα αυτό συνέβη με την Αγία Κάρα του Ιερού Χριστοστόμου η οποία πριν από δυο μήνες περίπου επεσκέφθη την πόλη μας και υποθέτω ότι όλοι σας αξιοθήκατε να πάτε να την προσκυνήσετε. Σε <ΣΣ> αυτή λοιπόν την Αγία Κάρα έδωσε ο Κύριος την παρουσία του, έδωσε ο Κύριος τα δικά του πιστήρια προκειμένου και πεπισμένοι να είμαστε για την ορθότητα της πίστεως μας αλλά και να σταθεροποιούμαστε όσων εξαγριώνονται και λυσάνε οι εχθροί της πίστεως μας. Εκείνο το οποίο τρέχω να σας πω αγαπητοί μου αδερφοί είναι για να μην παραξηγούμε τις κινήσει του Κυρίου του Κυρίου μας ότι τα θαύματα έχουν διπλό σκοπό πρώτον μένα να ενισχύσουν εμάς και δεύτερον να πείσουν αυτούς που δεν πείθονται πρώτον μένα να ενισχύσουν την πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών και να τους σταθεροποιήσουν για να μην έχετε μεθαύριο απορίες και ενστάσεις εναντίον του Κυρίου γιατί Κύριε δεν μας έδειξε κάτι, γιατί έτσι θα του πούνε πολλοί κατά την ημέρα της δεύτερης Παρουσίας. Κύριε γιατί δεν μας έδειξε κάτι, να πιστούμε σε αυτά τα οποία έλεγες και είναι σωστά. Ο Κύριος λοιπόν μας δίνει, πολλά μας δίνει και από εκεί και πέρα θυμάστε τι είπε τότε ο έχον όντα ακούειν ακουέτο όποιος έχει αυτιά ας ακούει και να προσθέσουμε όχι διότι είμαστε άξιοι να προσθέτουμε στα λόγια του Κυρίου αλλά έτσι να το υπούμε και όποιος έχει μάτια ας βλέπει Σημώ, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. αφήστε θα σας πω μην βιάζετε Εγώ λοιπόν ο κύριο μα το θαύμα αυτό το καινούργιο αυτό θαύμα τη Αγία Κάρα, του ιερού Ιερούχρησε, θα σα πω το ιστορικό του θαύματος και στη συνέχεια όποιο έχει μάτια δει. Και το λέω αυτό διότι το θαύμα έχει απεικονιστεί στι φωτογραφίε που θα σα δείξω. Στο τέλο, θα περάσετε από εδώ και όποιος έχει μάτια βλέπει εγώ δεν θα προσθέσω τίποτα παραπάνω θα σας πω μόνο τι συνέβη μετά από εδώ από την Πάτρα η Αγία Κάρα του Ιερού Χρυσοστόμου επήγε στην Αργολίδα διότι και εκεί είχε παρακαλέσει ο τοπικός επίσκοπος ένας Άγιος και Ευλογημένος Δεσπότης είχε παρακαλέσει να πάει και εκεί να αγιαστεί η αργολίδα με την επίσκεψη του Ιερού Χρυσοστόμου και πράγματι λοιπόν όταν έφτασε εκεί όπως το κάνουν πάντοτε έσπευσαν οι φωτογράφοι να βγάλουν τις φωτογραφίες της Αγίας Κάρας σε μία λοιπόν φωτογραφία όπως θα το δείτε στη συνέχεια ένας φωτογράφος Φωτογράφησε μεν την Αγία Κάρα, αλλά όπως θα δείτε μέσα στο ασημένιο εκείνο κουτί που προσκυνήσαμε εμείς το κρανίο του Αγίου και το άφθαρτο αυτή του, μέσα εκεί θα δείτε να απεικονίζεται ένα ζωντανό πρόσωπο. <χω> αυτό θα δείτε στο τέλος, να το ειδείτε, όχι για να ικανοποιήσετε την περιεργειά σας. Αν είναι να γι' αυτό... Ούτε θα πιστέψετε, αλλά θα είστε πάντοτε αμετανόητοι και αδιόρθωτοι. Όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που πήγαιναν στον Χριστό, αλλά ποτέ τους δεν πίστεψαν. Και έβλεπαν τόσα θαύματα. Θα έρθετε να δείτε για να στηριχτείτε στην πίστη σας και να αγιαστούμε μέσω αυτού του τεραστίου θαύματος το οποίο σας είπα συνέβη μας αξίωσε ο Κύριος να το ιδούμε και να το έχουμε στα χέρια μας. Στο τέλος λοιπόν θα περάσετε από εδώ να προσκυνήσετε μέσω της φωτογραφίας και πάλι την Αγία Κάρα του Ιερού Χρυσοστόμου και θα την παραβάλλουμε και με την κανονική Αγία Κάρα που προσκυνήσαμε και εμείς και θα ειδείτε εκεί ακριβώς θα ειδείτε τη μεγάλη διαφορά. Δεν θα κάνουμε και πάλι επανάληψη σήμερα λόγω του ότι προηγήθηκε η εισαγωγή αυτή και θα πάμε κατευθείαν στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των Παριμιών του Σολομόντος Για να ειδούμε πόσα φοβερά πράγματα και Άγια λέγει ο Λόγος του Κυρίου. Και είπαμε «Ο έχον όντα ακούειν ακουέτο». Εγώ κάνω αυτό το οποίον διέταξε ο Κύριος, αδερφοί μου. <Τι> Θυμάστε το οποίο είπε ο κυριος αδελφοί μου θυμαστε φεύγοντας από τον κόσμο αυτό. Το διαβάζουμε στον τελευταίο, τελευταίο στίχο, τελευταίο στίχο, στον 20 στίχο του 28ου κεφαλαίου του Καταμαθαιών Ευαγγελίου. Τι λέει εκεί. Τελευταίος, τελευταίος στίχος. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, που λέει παρακάτω, διδάσκονται σε αυτούς τη πάντα όσα είναι η δικιά μου η Εποστολή είναι να σας διδάξω γιατί στο αξίωμα αυτό με ανεβίβασε εμένα τον άθλιο και τον αμαρτωλό η Εκκλησία μας στο αξίωμα αυτό πρέπει να σας διδάξω αυτά που εδίδαξε ο Κύριος και από εκεί και πέρα κάνετε ό,τι νομίζετε να σας διδάξω δικά μου δεν μου είπε να σας υπό δικέ μου θεωρίες δεν μου είπε ο Κύριος μου είπε να πάρει στην Αγία Γραφή και να πεις τα λόγια μου και βλέπετε αυτό κάνω Και όποιος θέλει ας ακούσει και όποιος θέλει ας συναισθανθεί και ας πράξει εν τέλει αυτά τα οποία λέγει ο Κύριος. Τι μας είπε προχτές αγαπητοί μου αδερφοί το Σάββατο που μας πέρασε που ήταν και το πρώτο μας κήρυγμα Μετά σε ορδές του Πάσχα. Μα είπε ότι υπάρχει ο σοφός και ο άνο. Ο σοφός γιος του Θεού είναι αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Κυρίου και αγιάζεται και οι πράξις του, σας θυμίζω με πολύ συντομία, προχωρούν μπροστά του, ανοίγουν δρόμο το δρόμο που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών διότι οι καλές πράξεις είναι άγγελοι αδελφοί μου ενώ στο δόλιο Υιό ο κονηρός γιός ο δόλιος Υιός του Θεού είναι Ιούδας θυμάστε τη μεγάλη εβδομάδα πόσες φορές οι ιεροί υμνοδοί ονόμασαν τον Ιούδα δόλιον ο τρόπος σου δολιότητος γέμει με Ιούδα και ουκ λέει εκεί, και δεν κατάλαβε λέει Ιούδας ο δούλος και δόλιος ούκη βουλήθη συγγένει. Γιατί δόλιος, σαν και δόλιος, πιθανόν, διότι ο, ο δόλιος τι κάνει, Κοροϊδεύει. Προδότης, φιλάργυρος, παρίστανε ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θυμάστε το χράσος του μέσα στον μυστικό δείπνο, όταν ρώτησε ο Κύριος Μάλλον όταν τους είπε ότι είσαι ξημών παραδώσιμε και άρχισαν όλοι να ρωτάνε μη τι εγώ ή μη κύριε μη τι εγώ ή μη κύριε πετάγεται και ο Ιούδας ο Βρωμιάρης και τι λέει μήπως είμαι εγώ Χριστέ η στιγμή που ήξερε ότι αυτός έχει κάνει το ανοσιούργημα αυτό και στη συνέχεια στον κήπο της Γερσημανή οπότε πήγε εκεί και κατεφύλισε. Κατεφίλησε δεν σημαίνει μόνο τον φίλησε ελαφρά στο ένα μάγουλο, τον κατεφίλησε σημαίνει τον γιώμησε φιλιά. Αλλά καλύτερα θα προτιμούσε ο Χριστός εκείνη τη στιγμή μια οχιά να έχει σκαρβαλώσει στα μούτρα του και να τον δαγκάνει, να τον δαγκάνει, να τον δαγκάνει, να τον δαγκάνει, παρά να στέκει κρεμασμένος από το λαιμό του ο Ιούδας και να τον φιλεί. Συνεχίζουμε Συνεχίζουμε επάνω στην ίδια εικόνα του σοφού και του δολίου. Τι λέγει στο στίχο 14. Νόμος σοφού πηγή ζωής. Εδώ αδερφοί μου μετρηθείτε. Μετρηθείτε, ζύγια, σας το έχω ξαναπεί, ζύγια είναι αυτά που μας δίνει ο Κύριος. Μην αρέσκεστε να πηγαίνετε πάλι, σας το λέω στους παπάδες, δεν έχω τίποτα παπούλι, να πανακοινωνήσω. Μην αρέσκεστε σε αυτές τις κολακίες για τον εαυτό σας. Νόμος οφού πηγή ζωής για τον Άγιο Άνθρωπο λέγει για τον Άγιο Άνθρωπο τον Άνθρωπο της Αρετής τον Άνθρωπο του Θεού τον Υιό του Θεού πραγματικά ο νόμος τι είναι η Αγία Γραφή τι είναι τι είναι η Αγία Γραφή πηγή ζωής το είπε και ο Κύριος θυμάστε θυμάστε το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης τι είπε Καθώ το κλίμα ού δύναται αφ' εαυτού καρπον φέρει εάν μη μείνει εν διαμπέλω, ούτω και εμείς εάν μη ενεμιμίνετε. <σίλια> Τι σημαίνει αυτό, άμα πάρεις λέει ένα... Στα σταφύλι και το κόψεις και το παρατήσει απάνω από το αμπέλι. το, το, το κόψεις από το, το βλαστάρι του από, το, α, από εκεί που κρέμεται και το βάλεις μέσα σε ένα πιάτο και το αφήσει, το αφήσει, το αφήσει, δύο τρεις τέσσερι μέρες βρώνεις σε το πετάμε σάπεις δεν μπορεί να συντηρηθεί δεν μπορεί από μόνο του να τροφοδοτηθεί να πάρει τα στοιχεία εκείνα με τα οποία θα μπορέσει να ζήσει έτσι λέει ο Κύριος μείνετε λέει κι εσεί κρεμασμένοι από πάνω μου και όταν λέει κρεμασμένοι από πάνω του τι εννοεί κρεμασμένοι από τον νόμο του και κρεμασμένοι από τα Άγια μυστήριά του κρεμασμένη από την Αγία Γραφή γιατί Εκείνος, Αυτός εδώ είναι ο Κύριος, εδώ. «Μείνετε λέει κρεμασμένοι από πάνω μου, από την Αγία Γραφή, και κρεμασμένοι από το Άγιο Σώμα μου και το Πανακύρα το αίμα. Μείνατε εν εμεί, καγό εν εμή. Όσο μένετε λέει εσείς κρεμασμένοι απάνω μου, είμαι και εγώ εκείνος ο οποίος θα σας συντηρώ θα σας κρατάω στη ζωή, στην πνευματική ζωή βλέπετε σας λέω και που τα διάβασα και που τα βρίσκετε σας δίνω δηλαδή όπως μας έλεγε ο αήμιστος διδάσκαλός μας εδώ που σας άνοιξε αυτή την αίτησα μας έλεγε πολλές φορές σας δίνω τροφή μασημένη έτσι και εγώ σας δίνω τροφή μασημένη δεν είναι δύσκολο να πας στο σπιτάκι σου να πάρει το βιβλιαράκι της Μεγάλης Εβδομάδος να βρεις το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτη και να το ξαναδιαβάσεις να θυμηθείς ο σοφός λοιπόν κρέμεται από τον νόμο του Θεού Άγιος άνθρωπος είναι, σοφός είναι θα φέρω ένα παράδειγμα, τον Ιερό Χρυσόστομο που είπαμε, που βλέπετε πως τον αγιάζει ακόμα, ο Κύριος τον τοξάζει. Τι έκανε, μελετημένος, δεν είναι ένας από τους τρεις ιεράρχες. Και αυτός και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Μέγας Βασίλειος δεν είναι, δεν είναι ας πούμε τα ξεφτέρια τη εποχής τους. Δεν ποιος μπορεί να επιδείξει ποια, μπορεί, ποια εποχή μπορεί να επιδείξει αναστήματα σαν τον τριών ιεραρχών καμία και όμως αυτός ο σοφός ο γερο Χρυσόστομος για τον να δεις τι έκανε όταν τελείωσε λέει το πανεπιστήμιο και γύρισε στην αντιόχεια τι έκανε πήρε την Αγία Γραφή και τρώει λέει, της λέει μάνα του φεύγω στην έρημο μέσα πάλι, τέσσερα χρόνια τέσσερα χρόνια διάβαζε την Αγία Γραφή μοναδικό του μέλημα και ανάγνωσμα και ο Μέγας Βασίλειος το ίδιο και ο Ιερός Γρηγόριος ο Θεολόγος το ίδιο και ο Μέγας Αθανάσιος το ίδιο οι φωστήρες αυτοί της Τρισιλίου Θεότητας γιατί εκείνος είναι ο σοφός όχι εκείνος που κοιτάει τηλεόραση ούτε εκείνος που διαβάζει εφημερίδες ούτε εκείνος που πήρε καν τη βρωμοπτυχία και τα έχει κρεμασμένα και μέσα στο σπίτι και κοκορεύεται ότι τέλειωσε την νομική ή τέλειωσε ξέρω από την ιατρική μπουρδες, βλακίες σοφός είναι εκείνος που θα του δώσει ο θεό πτυχίο όταν θα πάει επάνω στην άλλη ζωή να πάρει το πτυχίο τη αγιότητας και της κατά Θεόν Μορφώσεως εκείνος είναι ο σοφός ο νόμος λοιπόν η Αγία Γραφή για τον σοφό είναι πηγή ζωής θυμάστε τι λέγει εκεί ο πρώτος ψαλμός να σας βάζω γυμνάσματα συνέχεια δεν διαβάζει τίποτα τίποτα ψαλτήρι δεν έχετε στο σπίτι σας έχετε δεν πάτε να διαβάσετε τίποτα τώρα κατευθείαν εκεί τηλεόραση έτσι κατευθείαν τι λέει εκεί, τι λέει. Τι είναι ο μακάριος Μακάριος Σανίρ. Ωσου και πορεύθι, ενεβουλία σεγόν και νοδόα, μαρτωλών. Ουκέστη και επικαθέντρα Λοιπόν και κάτισε. Τι λέει εκεί, τι λέει εκεί, λέει. Παρακάτω, ε, παρακάτω. Τι λέει για το Μακάριο, το σοφό. αυτός είναι ο σοφός ο Μακάριο Σανίρ. Ποιο είναι, τι λέει. Και έστε ω το ξύλο των πεφυτευμένων παράδα των υδάτων. Με τι μοιάζει λέει αυτός που είναι φυτεμένο κοντά στο ποτάμι που περνάει ο ποταμός και συνέβαιος πίνει πίνει πίνει πίνει εκείνο το δέντρο δεν θα πέσει ποτέ όλα τα δέντρα μπορεί να πέσουν εκείνο δεν πέφτει γιατί εκείνο οι ρίζες του είναι πολύ βαθιά κομμένες στο έδαφος και στέκει πολύ καλά επάνω στις ρίζες του ποιος είναι ο ποταμός είναι ο Κύριος τα λόγια του Κυρίου γι' αυτό τι μας είπε ο Κύριος διαβάστε εκεί στον Ιωάννη πάλι τι λέει στον Ιωάννη ερευνάτε τα γραφάς οι βρομιάριδες είδατε τι λένε το αντίθετο λένε είπαμε δεν φτάνει δεν φτάνει ότι δεν διαβάζουν δεν φτάνει ότι κοροϊδεύουν εδώ βλέπετε και σηκωφαντούν λέει ο Χριστός είπε πίστευε και μια ερεύνα ψέματα πίστε, πί, πίστε την πόρτα και πέρα βγουν πάει στα μολκάνια για να φαινάζουν ψέματα γιατί ψέματα ο Κύριος δεν είπε πίστευε και μια ερεύνα το αντίθετο είπε ερευνάτε τας γραφάς ψάχτε τις γραφές ψάχτε τις, ψάχτε τις. διαβάστε διαβάστε, διαβάστε, μελετάτε χωθείτε μέσα στην Αγία Γραφή ένα να γίνει το αναγνωσμά και το μελεβά σα μόνο η Αγία Γραφή νόμος Σοφού, πηγή ζωής από εκεί ζει ο άγιο Άνθρωπος από την Αγία Γραφή και παρακάτω ο Δεάνος υποπαγίδος θανείται αντίθετα λέει ο Ανόητος Άνθρωπος ποιος είναι ο Ανόητος το αντίθετο έτσι ο Βρωμιάρης αυτός ο οποίος περιφρόνησε την Αγία Γραφή Ξέρετε ποιο είναι αυτό, να το πω, είναι αυτό που αν πάτε εδώ πέρα από πίσω είναι γεμάτα τα καφενεία εδώ. γεμάτα είναι τα καφενεία Αν πάτε και το σπίτι εδώ δίπλα, γίνεται κύριε μα να ακούσει, πια, παπαδοκουμένε, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Εσεί τα ξέρετε εδώ, που ήθελε. Μήπω τα ξέρετε, τα ξέρετε, τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε, πώ τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Αυτοί τα ξέρουν τώρα που, που, που τα μάθανε στην Τράπουλα, στην Κολιτσίνα. Ξέρω εγώ που τα μάθανε στο, στο, στο τάβλι. Δεν ξέρω. Που τα μάθανε. Εκείνος, εκείνος, εκείνη τα ξέρω. Ποιο του τα δίδαξε. Δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν θα έχουμε τι να απολογηθούμε στον Κύριο. Για να σου ο Κύριος ήρθε το κοντάμι και παίρναγε δίπλα Ήρθε το ποτάμι και πέρναγε δίπλα Δίπλα πέρναγε στο σπίτι σου Και δεν σηκώθηκε Να κάνεις τον κόπο να πας δυο βήματα Να πας να ακούσεις Και με παίρνουν οι αδερφοί μου Δεν το λέω να κολακέψω ο Θεός να με ελεήσει Με παίρνουν και από την Αμερική Με παίρνουν και από αλλού Ακούσαμε λέει μια κασέτα Στείλε μα κασέτες Στείλε μας τα κάτω να πούμε, να, να ακούμε, να ακούμε. Τροχτέ με πήραν εδώ απέκτητε, μες την νύχτα, τα μεσάνυχτα. Παππούλ, συγγνώμη που σε ξυπνάμε. Τι σημαίνει, τι πάθατε. Παππούλ, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ακούμε, ακούμε λόγο και λίγο. Βάζουμε το ράδιο και ακούμε, και ακούμε. Άλλο, δεν του Φανταστείτε να έχετε το ποτάμι δίπλα σου και να μην κάνει έτσι να πει λίγο νεράκι και να πίνει βρωμόνερα απ' τη λούπε. ο δεάνος υποπαγίδος θα νείτε ο άμυαλος άνθρωπος που περιφρόνησε τον νόμο του Κυρίου θα πεθάνει η ψυχή του που θα πεθάνει η ψυχή του θα του στήσει ο διάολος παγίδα θα του στήσει ο διάολος παγίδα ποια παγίδα εμένα ρωτάς εμένα ρωτάς δεν βλέπετε πως πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τα ξέρω, τα ξέρω. Τράβα να ξομολογηθείς ρε, του Τράβα να ξομολογηθείς. Ρε, άπαράτα με ρε, μουγλή. Άγι, πήγαινε από εδώ. Το πήγαινε να ξομολογηθώ. Έρχεται ο, ο θάνατος. Τον παίρνει. Καλός ο Μακαρίτης. Καλός, καλός. Εγώ δεν ξέρω. Καλός ο Μακαρίτης. Ξομολογήθηκε ο Μακαρίτης. Ο μακαρίτης. Α! Τώρα πόσο ήταν ο Κύριος θα περιμένει να το ακούσουμε εγώ δεν μπορώ να βγάλω πόρισμα ο Κύριος θα το πει τι καλός ήταν ο Μακαρίτης και συνεχίζουμε σύνεσης αγαθή δίδωση χάρη τι λέει εδώ Αυτός λέει που διαβάζει την Αγία Γραφή τι αποκτάει αποκτάει μέσα του σύνεση η σύνεση ξέρετε είναι λέξεις βαριά λέξεις τι σημαίνει σύνεση είναι, είναι σύνθετη λέξη από το συν και νους δηλαδή σύνους όπως λέγεται στα αρχαία είναι ο άνθρωπος ο πολύ σοφός, ο πολύ λογικός, εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος μαζεύει το μυαλό του, συγκεντρώνει το μυαλό του και εδώ στην προκειμένη περίπτωση συγκεντρώνει το μυαλό του στον Θεό και περπαίνει να πάρει από εκείνον τη συμβουλή. Ποιος είναι ο σύνους, ο σύνους ποιος είναι, ξέρεις ποιος είναι ο σύνους, είναι αυτός που ξέρει ότι μέσα στην εξομολόγηση μιλάει το πνεύμα του άλλου. Δεν κάνει μόνο του κινήσει. Δεν κάνει μόνο του κινήσει. Να ρωτήσω, να ρωτήσω. Ε. Θα παραξηγηθείτε. Θα παραξηγηθείτε. Θα παραξηγηθείτε. Θα παραξηγηθείτε. Αλλά δεν με νοιάζει. Να ρωτήσω, ερώτησε το πνευματικό σου που κουρεύτηκε. Ερώτησε το πνευματικό σου που έβαψε τα μαλλιά σου. Ερώτησε το πνευματικό σου που έβαψε τα νύχια σου. Ερώτησε το πνευματικό σου που κόντεινε η φούστα σου. Ερώτησε το πνευματικό σου. Όχι! Δεν νομίζω να υπάρχει πνευματικό να σας δίνει τέτοιε συμβουλέ. Γιατί αν τον ρώταγε ειδικά του παλαιού πνευματικού που μεγαλώσατε εσεί που είσαστε τρισευτυχισμένοι είσαστε, Αν ρωτάγατε τότε του παλαιού πνευματικού, ξέρετε πώ θα είσαστε σήμερα, Σαν την Παναγία μα. Έτσι. Υπουργέ, κοιτάξτε πώ είναι, καλυμμένοι. Έτσι θα Δεν παρότρινε καμία ο πνευματικό, ειδικά από του παλαιού του άγειου πνευματικού, θα σου πει αϊπουρέψου, ή αϊπάψου, ή αϊσίγματα να φαίνονται τα πόδια σου, όχι. να σας πήρατε τις αποφάσεις αυτές Η το θείο συγγνώμη σύνεσης αγαθή δίδωση χάρη σύνεσης αγαθή δίδωση χάρη άμα αφήνεις να μιλάει ο Κύριος στη ζωή σου και έχει τα αυτιά σου τεντωμένα είδατε, ο έχον ακούει να ακούει άμα έχει τα αυτιά στον τομένα, να ακούσεις τι λέει ο λόγος του Κυρίου με πόθο, με επιθυμία, με ζήλο εάν έχει τέτοια επιθυμία τότε έρχεται, έρχεται μέσα σου η σύνη, η χάρης και αγιάζεις η χάρη αγιάζει έρχεται η χάρης από το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατόν να είναι άδικος ο Θεός όσο εσύ αφήνεσαι στην αγάπη και στην ευλογία του Κυρίου και λες κύριε εσύ κατεύθυνε τα διαβήματα μου ισπανέργων αγαθών είδες τι λέει εκεί στο κύριο Ισάκουσο να το διαβάζει το Κύριε Ισάκουσο την παράκληση τη διαβάζεται είδες τι εκεί Κύριε οδόνεν ή πορεύσομαι γνώρισέ μου μάθε μου ποιο δρόμο να βαδίσω δεν ξέρεις Ξέρεις δεν ξέρεις Αλλά λέει το στόμα Το μυαλό πετάει αλλού θεώμας Γνώρισέ μου λέει κύριε Δείξε μου ποιο δρόμο να βαδίσω. Ότι προσέειρα την ψυχή μου Είμαι κολλημένος μαζί σου Του λέει κύριε Του λέει ο Δαβίδ Γνώρισέ μου Σε δεν το ρώτησες Εσύ προτίμησες να ακολουθήσεις Τον δρόμο των μοντέρνων δεν θέλησες να ακολουθήσεις τον δρόμο των ανθρώπων εκείνων που πιστά συνεχίζουν να ακολουθούν τον δρόμο του Θεού. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσουμε να Ένα και το ονόματός σου στον ίδιο ψαλμό. Στον ίδιο ψαλμό. Είδες λοιπόν όταν Διαβάζει, έρχεται η σύνεση όταν μελετά την εγγραφή, σε κάνει ο κύριο νόμο που εδώ. Σε κάνει να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι λογικά. Ακρι... Ακριβώ. Εκεί δεν είναι σύνεσης Εκεί είναι, είναι ασυνεσία. Ασύνευ. Ασύνευ. Ασυνεσία, ακριβώ. Η σύνεση είναι μόνο η αγαφή. Και είδε το ένα φέρνει το άλλο διαβάζεις την Αγία Γραφή, θα έρθει η Αποκτά αποκτάς τη σύνεση, έρχεται η χάρης δηλαδή ο άνθρωπος αγιάζεται για πήγαινε σε ένα Άγιο άνθρωπο εγώ πάω εκεί στο Άγιον όρο. ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του άγιου Όρους, ξέρετε ποιο είναι ε? όταν μπαίνεις μέσα ξεχνιές δεν διαβάζεις ούτε εφημερίδες ούτε ακούς ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν του ενδιαφέρει τους πατέρες. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγευθεία. Δεν με διαφερει. Τι κάνει ο κόσμος κάτι. Τι με διαφερει μένα. Αν παντρεύσε και ο και αν Και αν ξέρω εγώ τι έκανε η άλλη και η μία και η άλλη. Τι με διαφερει μένα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να ακούω εγώ τέτοια και να, να σκανταλίσω και να χάσω την ψυχή μου εκεί ποιο είναι το μέλημα του μοναχού η επικοινωνία του με τον Θεό και ο νόμο του Κυρίου Αγία Γραφή έμπασε όλα τα κελιά των μοναχών μέσα θα δεις επάνω στο τραπεζάκι του. ένα βιβλίο δεν υπάρχει άλλο ένα μπορεί να έχουν και κανένα βιβλίο κανέναν ως Αγίου Πατρός αλλά θα έχουν προπάντων θα έχουν την Αγία Γραφή εκείνο που λείπει από τα δικά μας τραπεζιά γιατί το δέγνων ενώμων διανοίασες την αγαθής ακούς θες να μάθεις τι λέει ο νόμος του Κυρίου δεν είναι εύκολο δεν είναι εύκολο αδελφή γι' αυτό βλέπεις τι το νόμο του Θεού τον διαβάσαν άνθρωποι άπιστοι άθεοι το μόνο τον διαβάσανε τον μάθα να παίξω <Κι> μπας και αγιαστήκανε <Κι> όχι γιατί ο νόμος θέλει διάνοια αγαθή για να καταλάβεις οι χιλιαστές δεν το ξέρουν τον νόμο το ξέρουν λέει με την γεωγραφία Γραφή δεν μπροστά μπορεί να ξέρουν όλα μπορεί να αλλά τι εκείνο διαβάζει συνέχεια εκεί δεν έρχεται χάρη, εκεί υπάρχει βλαστιμία μπορεί να διαβάσει νόμο Θεού δεν καταλάβει ποτέ γιατί εκείνη εκεί χρειάζεται μάλλον στην Αγία Γραφή, μια λογική, όχι ανθρώπινη λογική εκεί χρειάζεται λογική του Θεού για να τα καταλάβεις και γι' αυτό μας έλεγε πάλι ο αείμιστος γεροντάς μας εδώ ο αείμιστος κατηχητής μα. Πριν πιάσεις λέει την Αγία Γραφή πλύν τα χέρια σου πιάνεις τον Κύριο και πριν τη διαβάσεις κάνε μία ευχή κάνε μία προσευχή και πες Κύριε φώτισε το σκότος μου Κύριε φώτισε με τον νόμο μου δίδαξον με το ποιήν το θελημά σου δίδαξον δεν την βουτάμε έτσι στην Αγία Γραφή μπα, μπα. όταν έβλεπε τέτοια ταραζότανε, μας έλεγε πώς να την κρατήσουμε μας έλεγε πώς να την ανοίξουμε πώς να την τσεφυλίζομαι ταραζόταν πριν την πάρει θα βάλει μετάνοια είναι ο Κύριος που είναι ο Χριστό, έτσι το πιάνεις το Χριστό είναι ο Κύριος η Αγία Γραφή. βλέπετε η άγνοια τι κάνει το γνώνο ενώμον διανίασε στην αγαθής για να καταλάβεις τι λέει ο νόμος του Κυρίου πρέπει να αφήσεις το μυαλουδάκι σου να το αγιάσει ο Κύριος πριν μη προτρέχει το θέλημά σου από το θέλημα του Κυρίου Κύριε δείξον μη τα θαυμάσια εκ του νόμου σου που λέει εκεί ο Δαβίδ σε εκείνο το μεγάλο ψαλμό τον 118 ψαλμό στο μακάριος στο, στο ναι, μακάρι άμμο μιενοδό εκεί να διαβάσεις να δεις και γι' αυτό ο Δαβίδ ε βασιλιάς ξέρετε τι κράτα για συνέχιση στο σπίτι στο, στο, στο, στο προσκεφάλι του ξέρεις τι είχε την Διάβασε να δεις ο Ιησούς του Ναβί όταν ανέλαβε. δεν διαβάζετε μωρε. Τι, τι, τι σας λέω τώρα; Τι σας λέω; Όταν ανέλαβε την ηγεσία του Ισραηλιτικού λαού, του λέει Κύριε, λέει, πώς θα του καταφέρω τούτο το λαό; Πώς θα του καταφέρω; Και έστε, και έστε. Συνέχεια του λέει. Και έστε η βιβλοσ θα είναι συνεχώς η βίβλος το Άγιο το, το, το, ο νόμος μου θα είναι μπροστά στα μάτια σου θα είναι στο προσκεφάλι σου γράφ στο χέρι σου να το έχει μπροστά σου συνέχεια και ού καποστήσετε η βίβλος του νόμου εκ του στοματός σου και μελετήσεις εν αυτή ημέρας και νυχτός να τι είναι η Αγία εντολή κυρίως τον Ιησού του να δει θα μελετάς λέει τη Γραφή ημέρα και νύχτα ή να ειδείς πάντα τα γεγραμμένα να τη μάθεις απ' έξω Αυτοί που δεν ξέρεις από εσάς οι περισσότεροι δεν ξέρει τι είναι η Αγία Γραφή, δεν ξέρεις πού βρίσκεται, δεν ξέρεις τι, πού αρχίζει. Δεν ξέρεις, βλέπω μερικούς που έρχονται, δεν, μπορεί, δεν τους κατηγορώ τους κατηγορώ, δεν έχουν μάθει. Τους βλέπω που έρχονται πρώτη φορά κάτω εκεί που κάνουμε το κατηγορητικό, κάθε τρίτη και πέμπτη, με μεγάλους ανθρώπους. Λέμε, μοιράζουμε στο τέλος Αγία Γραφή να διαβάσουμε λίγο. Ανοίξτε λέγω σε εκεί, στον Ματθαίο στον Μάρκο, ξέρω εγώ εκεί, εκεί. Δεν ήξερε μέχρι τώρα τι σημαίνει η Αγίεγραφη. Δεν ξέρει πού θα πέφτει ο Μάρκο, πού θα πέφτει ο Μαθαίο, πού θα πέφτει η Πράξη, πού θα πέφτει η Κορυνδίου, πού θα πέφτει. Δεν ξέρει. Πού να τα ξέρει ο άνθρωπο, πού να τα ξέρει. Δεν τα ξέρουν οι παπάδε, δεν τα ξέρουν οι δεσμοτάδε. Δεν τα ξέρουν. Και ούκα αποστήσεται η βίβλο του νόμου εκ του στόματό σου. Με αυτό λέει θα μιλά στο λαό με την Αγία Γραφή εσύ θα τους λες αυτό Τα πούτε; το νόμο του Κυρίου θα το πεις δεν θα το πεις εκείνο που τα αρέσει Ότι εκείνο που συμφέρει για να μάθεις λοιπόν το νόμο του Κυρίου να καταλάβεις τη Αγία Γραφή πρέπει να έχεις άγιο μυαλό να το ξεσκουλικιάσεις το μυαλό σου, να πετάξεις από μέσα όλες εκείνες τις σκέψεις τις κοσμικές, όλες εκείνες τις σκέψεις που μαγαρίζουν, όλες εκείνες τις, τις, τις βρωμερές σκέψεις οι οποίες μολύνουν το μυαλό για να αγιαστεί το μυαλό σου και να μπορέσεις να κατανοήσεις τι ο Κύριος ορίζει και τι θέλει ο Κύριος. δε καταφρονούντων και τελειώνουμε ο δε καταφρονούντων εν απολία αυτός λέει που καταφρονεί την Αγία Γραφή που την περιφρονεί έχει πάρει ένα δρόμο ποιος δρόμος που οδηγεί στην απολία να ακούς ο λόγος του Κυρίου σώσει έτσι δεν είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η οδός που πάει στον παράδεισο, η αλήθεια και ο παράδεισος, ο Κύριος. Έτσι δεν τα λέει καλά, δεν είναι; Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πατέρα, εμείς... ουδής λέει πηγαίνει προς τον πατέρα ή μη διε θες να πας στον παράδεισο μάλιστα διε μου, εδώ εδώ είναι ο κύριος άνοιξε εδώ στον παράδεισο δεν θέλουμε να πάμε άνοιξε εδώ Άγιξε. απόκτησε άγιο μυαλό για να πας στον παράδεισο τι να σας πω τώρα να σας βάλω ένα κανόνα Δεν θα το τηρήσει κανεί το ξέρω Θα ακόμαστε και θα μου λέτε παππούλοι δεν τον τηρήσα εγώ, εγώ θα στενοχωριέμαι πάλι μέτρα Αν μην σας βάλω κανόνα Τουλάχιστον να σας παρακαλέσω Να σας παρακαλέσω και ό,τι θέλετε κάντε Ένα κεφάλαιο την ημέρα Αγία Γραφή ατέρφη μου Γιατί δεν θέλω να φεύγετε από εδώ μόνον. Έτσι επειδή ακούσατε μεγά Αν βάσουμε και ένα κανόνα κάθε μέρα Κάθε Σάββατο που θα ακ ένα κεφάλαιο την ημέρα Αγία Γραφή και ίδια η διατήκη. έρχεται μια γιαγιούλα σε ένα μέρος εκεί πέρα που πάω και κάνω κηρύγματα και τι μου λέει παππούλη έφτασα 40 φορές την Αγία Γραφή και συνεχίζω ξαναδιαβάζω από την αρχή πάλι 40 φορές την Αγία Γραφή και πάλι ξαναδιαβάζει. Και πάλι από την αρχή άμα τελειώσει, του Πόσα νομίζετε κεφάλαια έχει την Διαθήκη. 260 κεφάλαια, είναι συνολικό 260 κεφάλαια. Μέσα σε ένα χρόνο τη διαβάζεις όλοι και περσεύει κιόλα. Ποια λοιπόν να διαβάζεις την Αγία την Γέννη Διαθήκη. Κάτι θα σου ανοίξει ο Κύριος τα ματάκια σου κάθε, κάθε μέρα κάθε μέρα σκίστης βρομα εφημερίδες και τα βρώμα περιοδικά και κάτσε να διαβάσεις την εγγραφή τελειώσαμε, θα κάνουμε προσευχή και μετά θα περάσετε από εδώ να δείτε αυτό που σας είπα